«Ο ηγεμόνας, κεφάλαιο έβδομο». Μετάφρασε «Τάκης Κονδυλής». Όσοι με την τύχη μοναχά γίνονται από ιδιώτες ηγεμόνες, γίνονται με λίγο κόπο, μα κρατιούνται με πολύ στο δρόμο τους δεν σκοντάφτουν σε καμιά δυσκολία, γιατί πάνε πετώντας. Όμως όλες οι δυσκολίες γεννιούνται μόλις καθίσουν στο θρόνο. Τέτοιους έχουμε, όταν σε κάποιον δίνεται ένα κράτος ή με χρήματα ή από εύνοια του χαριστή, όπως γίνηκε με πολλούς στην Ελλάδα, στις πόλεις της Ιωνίας και του Ελισπόντου, όπου ο Δαρίος έφτιαξε γεμόνες που να τις κρατούν για δική του ασφαλεία και δόξα. Και ακόμα, όπως γίνηκε με τους αυτοκράτορες εκείνους, που από ιδιώτε φτάσανε στην αυτοκρατορία με τη διαφθορά των στρατιώτων. Τούτοι κρέμονται μοναχά από τη θέληση και την τύχη του χαριστή. Πράματα και τα δυο πολύ ευμετάβολα και άστατα. Κι ούτε που ξέρουν ή μπορούν να κρατήσουν το αξίωμα. Δεν ξέρουν, επειδή αν δεν έχουμε άνθρωπο με μεγάλη εξυπνάδα και αξιοσύνη, δεν στέκει λογικά πως τα ξέρει να διατάζει, έχοντας πανταζήσει στην ιδιωτική ζωή. Δεν μπορούν, επειδή δεν διαθέτουν δυνάμεις που μπορούν να σταθούν φιλικές και πιστές. Και έπειτα, τα κράτη που ξεπετάγονται ξαφνικά, όπως και ό,τι αλλογεννιέται και αυξένει γρήγορα μέσα στη φύση, δεν μπορούν να έχουν ρίζες και κορμόκλαρα δικά τους. Έτσι που η πρώτη αναποδιά του καιρού τα αφανίζει. Εκτός αν, όπως είπαμε, όσοι ξαφνικά γίνονται οι γεμόνες, έχουν τόση αξιοσύνη που ό,τι τους πέταξε η τύχη στην ποδιά, ξέρουν αμέσως πώς να ετοιμαστούν για να το διατηρήσουν. Και ρίξουν στερνά τα θεμέλια που άλλοι τα βάζανε, πρωτού γίνουν οι γεμόνες. Για τους δύο αυτούς τρόπους που είπαμε, δηλαδή να γίνει ηγεμόνας με την αξιοσύνη ή με την τύχη, θέλω να φέρω δύο παραδείγματα που τα είδαμε στις μέρες μας. Το Φραγκίσκος Φόρτσα και τον Κέσσαρα Βοργία. Ο Φραγκίσκος με τα σωστά μέσα και με την τρανή του αξιοσύνη, από ιδιώτης γίνει και δούκας του Μιλάνου. και ό,τι απόκτησε με χίλιε αγωνίες, το κράτησε με λίγο κόπο. Απ' την άλλη μεριά, ο Κέσ που ο λαός τον λέει δούκα Βαλεντίνο, αποκτήσε το κράτος του με την τύχη του πατέρα του και το κοντά με εκείνη, μόλο που ο ίδιος έβαλε μπροστά κάθε πράξη και έκαμε όλα όσα έπρεπε να κάνει κάποιος φρόνιμος και άξιος άντρα για να ρίξει τη ρίζα του στα κράτη που του χάρισαν τάρματα και η τύχη ενός άλλου. Γιατί καθώ είπαμε παραπάνω, όποιο δεν στήσει πρώτα τα θεμέλια, θα μπορούσε να τα κάνει στερνά με μεγάλη του αξιοσύνη ακόμα και αν τα κάνει με κακουχία του αρχιτέκτονα και με κίνδυνο τη οικοδομής. Αν λοιπόν μελετήσουμε όλες τις προκοπές του Δούκα, θα φανεί πω εκείνο έριξε τρανά τα θεμέλια της μελούμενης δυναμής του. Και δεν κρίνω περίτω να το αναλύσω εδώ, γιατί δεν θα ξέρα τις συνταγέ καλύτερες να δώσω σε έναν καινούριο ηγεμόνα από το παράδειγμα των δικών του πράξεων. Κι αν οι μεθοδοί του δεν του δώσαν διάφορο, το φταίξιμο δεν ήταν δικό του. Παραγεννήθηκε από ασυνήθιστη και άκρα της τύχης μοχθηρία. Θέλοντας ο Αλέξανδρος έκτος να κάνει μεγάλο και τρανό το γιο του το Δούκα, συναπάντησε πολλές δυσκολίες, τωρινέ και μελούμενες. Πρώτον, δεν έβλεπε τρόπο να τον κάνει αφέντη κάποιου κράτους που να μην ήταν της Εκκλησίας. Και ήξερε πως αν πήγαινε να περικόψει από το κράτος τη εκκλησία, ο Δούκας του Μιλάνου και οι Βενετσιάνοι δεν θα το δέχονταν. Γιατί η Φαγέντσα και το Ρίμινη βρίσκονταν κιόλα κάτω από την προστασία των Βενετσιάνων. Επιπλέον, έβλεπε τα άρματα τη Ιταλία και μάλιστα όσων θα μπορούσαν να του χρησιμεύσουν, να βρίσκονται στα χέρια όποιον έπρεπε να φοβούνται τη δύναμη του Πάπα. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να στηριχτεί στα άρματα τούτα, αφού όλα τα είχαν οι Ορσίνη, η Κολόνα και οι άνθρωποι του. Ήταν λοιπόν απαραίτητο να αναποδογηριστεί η κατάσταση και να διαταραχτούν τα κράτη τους, για να μπορέσει ο Πάπας να κυριαρχήσει σίγουρα σε ένα του μέρους. Και αυτό του ήρθε εύκολο, γιατί βρήκε τους Βενετσιάνους, που κινημένοι από άλλες αιτίες, είχαν βαλθεί να ξανακατεβάσουν στην Ιταλία τους Γάλλους. Και σε αυτό ο Πάπας όχι μονάχα δεν έφερε αντίρρηση, παρά και το ευκόλυνε με την ακυρωτική του απόφαση για τον παλιό γάμο του βασιλιά Λουδοβίκου. Διάβηκε λοιπόν ο βασιλιάς στην Ιταλία με τη βοήθεια των Βενετσιάνων και τη συγκατάθεση του Αλεξάνδρου, και δεν πρόλαβε καλά-καλά να φτάσει στο Μιλάνο, όταν ο Πάπας του πήρε στρατό για την επιχείρηση της Ρωμανίας, που οι άλλοι του την άφησαν συνενώντας εξαιτίας του Κύρου του βασιλιά. Αφού λοιπόν ο Δούκας αποκτήσε τη Ρωμανία και τσάκισε τους κολώνα, δύο εμπόδια έβρισκε στη βούλησή του να κρατήσει εκείνη και να προχωρήσει παρέκη. Το ένα... Μήπως ο στρατός του δεν του φαινόταν πιστός. Και το άλλο, το θέλημα του Γάλλου βασιλιά. Μήπως δηλαδή ο στρατός των Ορσίνη που είχε χρησιμοποιήσει, τον παρατούσε και όχι μόνο του εμπόδιζε την κατάκτηση, παρά και το κατακτημένο. Και μήπως το ίδιο κάνει και ο βασιλιάς. Απ' τους Ορσίνη πήρε μια ένδειξη, όταν μετά την άλωση της φαγένσας, χτύπησε την Πολόνια και τους είδε να παίρνουν μέρος με κρύα καρδιά. Κι όσο για το βασιλιά, τη διάθεση του την είδε όταν έχοντας πάρει το δουκάτο του ουρμπίνο χτύπησε την τοσκάνη και ο βασιλιάς τον ανάγκασε να κάνει πίσω. Γι' αυτό και ο Δούκας αποφάσισε να μην κρέμεται πια από ξένα άρματα και ξένη τύχη και πρώτα-πρώτα εξασθένισε τις φατρίες των Ορσίνη και των Κολόνα μέσα στη Ρώμη, γιατί κέρδισε με το μέρος του όλους τους οπαδούς τους που ήσαν ευγενεί κάνοντάς τους ευγενεί δικού του και δίνοντάς τους μεγάλες χορηγίες και αξιώματα στρατιωτικά και κυβερνητικά ανάλογα με τη σειρά του καθενός. Κι έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, σβήστηκε από την ψυχή τους η αγάπη της φατρία και γύρισε ολάκερη στο δούκα. Στερνά, έχοντας πια σκορπίσει τις κεφαλές του οίκου Κολώνα, περίμενε την ευκαιρία να σκορπίσει εκείνε τον Ορσίνη. Και η ευκαιρία ήρθε καλά, και εκείνο καλύτερα τη χρησιμοποίησε. Γιατί όταν οι Ορσίνοι είδαν, αργά πια, πω η μεγαλοσύνη του Δούκα και τη Εκκλησίας ήταν η δική του καταστροφή, κάμανε διασκέψει στο ματζιόνε του Περουτζίνο, από όπου ξεπετάχτηκε η εξέγερση του Ουρμπίνο, οι ταραχές τη Ρωμάνια και αρρύφνητη κίνδυνη για το Δούκα. Μα όλα αυτά εκείνο τα νίκησε με τη βοήθεια των Γάλλων. Κι όταν ξανακέρδισε το κύριο του, μη έχοντα εμπιστοσύνη στη Γαλλία ούτε και σε άλλες εξωτερικές δυνάμεις και μη θέλοντας να τις δοκιμάσει με δικό του κίνδυνο στράφηκε στο δόλο και τόσο κατάφερε να κρύψει το σκοπό του που η ορσίνοι ίδιοι φιλιώσανε μαζί του με τη μεσητεία του αφέντη Παύλου απέναντι σε τούτον εδώ ο Δούκας δεν λυπήθηκε καμιά περιποίηση και τιμή για να τον εσυγουρέψει με το μέρος του του δω και χρήμα φορεσιέ και άλογα και έτσι οι άλλοι σπρωγμένοι από την αφελειά του, πήγαν στη συνηγκάλια και πέσαν στα χέρια του. Αφού λοιπόν αφανίστηκαν πια τούτοι οι αρχηγοί και οι φίλοι του γίνανε άνθρωποι δικοί του, ο Δούκα είχε ρίξει πολύ καλά θεμέλια στη δύναμή του, έχοντα δική του όλη τη Ρωμάνια με το δουκάτο του Ουρμπίνο και προπαντό, δείχνοντα πω είχε πάρει μια Ρωμάνια φιλική και είχε κερδίσει με το μέρο του όλου εκείνου του λαού, που αρχίσανε τώρα να γεύονται την καλόπέραση. Και επειδή τούτο το σημείο είναι αξιοπρόσεχτο και αξιομίμητο από άλλους, δεν θέλω να το περάσω έτσι. Μόλις πήρε τη Ρωμάνια ο Δούκας, βρίσκοντάς τη διοικημένη από αδύναμους αφέντες, που πιότερο γδύνανε τους υπηκόους τους, παρά τους κυβερνούσανε, και πιότερες αφορμές για διχόνοια, παρά για μόνιας μας παίρνανε, έτσι που η χώρα ήταν γεμάτη από ληστείες, έρηδε και κάθε λογής έκρινε απαραίτητο να τις δώσει καλή κυβέρνηση για να την κάνει ειρηνική και υπάκουη στην κεντρική εξουσία. Για τούτο και όρισε δίκητη τον κ. Μύρο Ντεόκο, άντρα σκληρό και επιτίδιο, δίνοντάς του απόλυτη εξουσία. Εκείνος, μέσα σε λίγο καιρό, ειρήνεψε και ένωσε τη Ρωμάνια, αποκτώντας κύρος Μέγιστο. Στερνά, ο Δούκας έκρινε πως εξουσία τόσο υπερβολική δεν χρειαζόταν... γιατί φοβόταν μήπως και καταντήσιμη σιτή. Κέστησε έστησε κατάμεσή στη χώρα πολιτικό δικαστήριο... με πρόεδρο εξοχότατο άντρα... όπου η κάθε πόλη είχε το συνήγορο της. Και ξέροντας πως οι παλιές τραχύτητες... είχαν γεννήσει κάποιο μίσος... για να ξεθυμάνει τα πνεύματα του κόσμου... και να τον κερδίσει ολότελα... θέλησε να δείξει πως αν έγινε και καμιά απανθ δεν ήταν από εκείνον, παρά από το ανήμερο φυσικό του δίκητη. Και βρίσκοντας από εδώ ευκαιρία, ένα πρωί τον έβγαλε στην πλατεία της Κεζένας, κομμένον στα δυο, με ένα κομμάτι ξύλο και ένα ματωβαμένο μαχαίρι δίπλα του. Η αγριότητα του θεάματος έκαμε τους λαούς εκείνους να μείνουνε συνάμα και ικανοποιημένοι και αποσβολωμένοι. Όμως, α ξαναγυρίσουμε ό, Λέω πως ο Δούκας... Αφού πια βρέθηκε αρκετά ισχυρό και κομμάτι ασφαλίστηκε από του τωρινού κινδύνους, μια και αρματώθηκε από μοναχό του και αφάνισε το πιο πολύ του στρατού που, όντα γειτονικοί, μπορούσαν και να τον βλάψουν, δεν είχε τίποτα άλλο στο δρόμο του αν πήγαινε να προχωρήσει στις κατακτήσει του παρά το φόβο του Βασιλιά τη Γαλλία. Γιατί ήξερε πω ο Βασιλιά που αργά κατάλαβε το σφάλμα του δεν θα τον ανεχόταν άλλο. Για τούτο, και άρχισε να αναζητάει φιλίες καινούριε και να κάνει νερά στη Γαλλία, όταν οι Γάλλοι κατέβηκαν στο βασίλειο της Νάπολης ενάντια στους Ισπανούς που πολιορκούσαν τη Γαέτα. Σκοπό του είχε να σιγουρευτεί από δάφτους, και θα το πετύχαινε σύντομα αν ζούσε ο Αλέξανδρος. Έτσι, λοιπόν, πολιτεύτηκε ο Δούκας μέσα στην τωρινή κατάσταση. Μα όσο για τη μελούμενη, έπρεπε να φοβάται. Πρώτον. Μήπως κάποιος καινούριος διάδοχος στην ηγεσία της Εκκλησίας δεν του ήταν φίλος και ζητούσε να του πάρει ό,τι του είχε δώσει ο Αλέξανδρος. Από τούτη τη μεριά, στοχάστηκε να ασφαλιστεί με τέσσερις τρόπους. Πρώτον, να αφανίσει όλους τους κληρονόμους όσων αφεντάδων είχε απογυμνώσει. Για να αφαιρέσει από τον Πάπα την ευκαιρία να τον απογυμνώσει εκείνος. Δεύτερον, να κερδίσει με το μέρος του όλους τους της Ρώμης, είπαμε για να μπορεί με εκείνους να βαστάει σε λογαριασμό τον Πάπα. Τρίτον, να κάνει όσο γινόταν πιο δικό του το κολέγιο των καρδιναλίων. Τέταρτον, να αποκτήσει τόση επικράτεια προτού πεθάνει ο Πάπας, ώστε να μπορέσει να αντέξει και μοναχός του στην πρώτη καταδρόμη. Από τα τέσσερα τούτα, σαν πέθανε ο Αλέξανδρος, είχε καταφέρει τα τρία και το τέταρτο ήθελε λίγο ακόμα, γιατί απ' τους λυστεμένους αφεντάδες... Σκότωσε όσου μπόρεσε να πετύχει, και ελάχιστη γλιτώσαμε. Του Ρωμαίου Ευγενεί του είχε κερδίσει. Και από το κολέγιο είχε δικό του μέγιστο μέρο. Και όσο για την καινούργια κατάκτηση, είχε σχεδιάσει να γίνει αφέντη τη Τοσκάνη, και είχε κιόλα στην κατοχή του την Περούτζια και το Πιομπίνο. Ενώ τη Πίζα είχε αναλάβει την προστασία. Και όπω πια, δεν είχε να φοβάται από τη Γαλλία. Και δεν είχε γιατί οι Γάλλοι είχαν χάσει πια το βασίλειο τη Νάπολη από του Ισπανού έτσι που οι δυο αυτοί βρέθηκαν αναγκασμένοι να παζαρεύουν τη φιλία του, έβαλε υπό την Πίζα. Ύστερα από τούτο, γρήγορα έπεσαν η Λούκα και η Σιένα. Κομμάτι από φθόνο για τους Φλωρετινούς, κομμάτι και από φόβο, ενώ οι Φλωρετινοί δεν είχαν διέξοδο. Αν του πετύχαινε τούτο το σχέδιο, και θα το πετύχαινε την ίδια χρονιά που πέθανε ο Αλέξανδρο, θα αποκτούσε τόσε δυνάμει και τόσο κύρο που θα κρατιόταν πια στα πόδια του μοναχός του και δεν θα κρεμόταν άλλο από την τύχη και τις δυνάμεις των άλλων, μα από τη δική του δύναμη και αξιοσύνη. Μα ο Αλέξανδρος πέθανε, πέντε χρόνια αφού ο Δούκας άρχισε να ξεσπάθαμε. Τον άφησε πίσω με μοναχό το κράτος της Ρωμάνιας στεριωμένο, με όλα τα άλλα ξεκρέμαστα, ανάμεσα σε δύο ισχυρότατους εχθρικού στρατούς και άρρωστο του πεθαμού Όμως ο Δούκας είχε τόση σκληράδα και αξιοσύνη στην ψυχή, ήξερε τόσο καλά πως οι άνθρωποι πρέπει να κερδίζουν ή να χάνονται και τόσο ήσαν γερά τα θεμέλια που είχε ρίξει μέσα σε τόσο λίγο καιρό, ώστε αν δεν είχε στη ράχη του τους στρατούς εκείνους και αν ήταν γερός, θα τα πέρα μόλις στις δυσκολίες. Και ότι τα θεμέλια του ήταν γερά, το βλέπεις, γιατί η Ρωμάνια τον περίμενε πάνω από μήνα. Στη Ρώμη, αν και μισοπεθαμένος ήταν ασφαλής και μολονότι οι Μπαλιόνοι, οι Βιτέλλοι και οι Ορσίνοι καταφτάσανε στη Ρώμη, δεν τον κυνηγήσανε. Αν δεν μπόρεσε να κάνει πάπα αυτόν που ήθελε, πάντως μπόρεσε να μην κάμει αυτόν που δεν ήθελε. Αν όμως στη θανή του Αλέξανδρου ήταν γερό, όλα θα ντουρχόνταν εύκολα. Και είπε σε μένα τη μέρα που γίνηκε πάπας ο Ιούλιος ο Β' πως είχε σκεφτεί ό,τι μπορούσε να ξεφυτρώσει με το θάνατο του πατέρα του και για όλα είχε βρει το φάρμακο. Μόνο που ποτέ δεν σκέφτηκε ότι πάνω στη θανή εκείνου θα ήταν και του λόγου του πεσμένος του θάνατά. Παίρνοντας τώρα στο σύνολό τους τις πράξεις του Δούκα, δεν βρίσκω τίποτα να του κατηγορήσω. Και μάλιστα, καλό μου φαίνεται, όπως και έκαμα, να τον προτείνω σαν παράδειγμα για μίμηση σε όσους ανέβηκαν στην εξουσία με την τύχη ή με ξένα άρματα γιατί εκείνος, έχοντας φρόνημα μεγάλο και σκοπούς αψιλούς, δεν μπορούσε να κυβερνήσει αλλιώτικα. Μονάχα που στα σχέδιά του ήρθε αντίδρομη η συντομία της ζωής του Αλέξανδρου και η δική του ιαρώστια. Όποιος, λοιπόν, κρίνει απαραίτητο να ασφαλιστεί από τους εχθρούς του την καινούργια ηγεμονία, να κερδίσει φίλους, να νικήσει ή με βία ή με δόλο, να γίνει αγαπητός και φοβερός στους λαούς, να τον ακολουθούν και να τον σέβονται οι στρατιώτε, να αφανίσει όσους μπορούν ή χρωστούν να τον βλάψουν, να ανακαινήσει με καινούριε μεθόδους τους παλιού θεσμού, να είναι αυστηρός και καλόγνωμος, μεγαλόθυμος και γενναιόδωρο, να διαλύσει τον άπιστο στρατό και να φτιάξει καινούριο, να κρατάει τις φιλίε των βασιλιάδων και των ηγεμών, έτσι που αυτοί να πρέπει ή να σε ευεργετούν με ευμένεια ή να σε με φόβο, εκείνο. Δεν μπορεί να βρει παράδειγμα πιο ζωντανό Από τις πράξεις του Δούκα Το μόνο που μπορείς να του κατηγορήσεις Είναι η εκλογή του Πάπα Ιουλίου Όπου διάλεξε άσχημα Γιατί, καθώς είπαμε Αφού δεν μπορούσε να κάνει Πάπα της αρεσκίας του Μπορούσε να εμποδίσει την εκλογή κάποιου Και ποτέ δεν έπρεπε να δεχτεί για πάπες καρδινάλιος Που είχε βλάψει Ή που μόλις γίνονταν πάπες Θα είχαν λόγους να τον φοβούνται. Γιατί οι άνθρωποι σε ή από φόβο, ή από μίσω. Εκείνη που ο ίδιο είχε βλάψει ήσαν κοντά σε άλλου: ο καρδινάλιος του Αγίου Πέτρου στα δεσμά, ο Γιώρι Κολώνα, ο καρδινάλιος του Αγίου Γεωργίου και ο Ασκάνιο Φόρτσα. Και όλοι οι άλλοι, άμα γίνονταν πάπε, θα έπρεπε να τον φοβούνται με εξαίρεση τον καρδινάλιο τη Ρωέννη και του Ισπάνου. Τούτοι από συγγένεια και υποχρέωση, εκείνο από τη δύναμη που του δίνουν με το βασίλειο τη Γαλλία. Γι' αυτό. Και ο Δούκας πρώτα απ' όλα έπρεπε να φτιάξει πάπα Ισπανό και αν δεν μπορούσε να δεχτεί τον καρδινάλιο της Ρουένης και όχι του Αγίου Πέτρου στα θέσμα. Πέφτει έξω όποιος πιστεύει πως οι μεγάλοι ξεχνούν τις παλιές αδικίες με τις καινούργιες ευεργεσίες. Και ο Δούκας λοιπόν πλανήθηκε σε τούτη την εκλογή και αυτό στάθηκε η αιτία της τελικής καταστροφής του. <Τι>